Ιερός Νεός Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 12 Δεκάτου 2009. Στο όνομα του Πατρό και του Ιεπτικού Ταγιού, Βασιλεύου Φουράνη, παράκλητα, το πνεύμα τη αλήθεια του Πανταχού παρώνει για τα πάντα πληρώνει στι να και ζωή σου αργώ και σκήνωσον αινιμή και καθάρισον μας πάσκη δίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχά σημαν. Καλησπέρα σας. Το πιο γρήγορα είναι καλοκαίρι. Φύγει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θέλαμε να κάνουμε αρχή κάνοντας αναφορά στην εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Γιατί θεωρούμε ότι από αυτό κυρίως πάσχουμε. Ζούμε έντονη ζωή, κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά εν τέλει απουσιάζει η εσωτερική ζωή, η πραγματική ζωή, η αληθινή ζωή, η καρδιακή ζωή. Και εξαιτία αυτού δεν έχουμε χαρά. Το χαρακτηριστικό μας είναι ότι απουσιάζει η χαρά. Γιατί είμαστε εγκλωδισμένοι σε καταστάσεις άσχετες με αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας. Αυτό που έχει ανάγκη η ύπαρξή μας. Κάνουμε τα πάντα χωρίς αυτά να συνεδαίονται με το βαθύτερο μας πόθο. Γιατί θεωρούμε ότι η ικανοποίηση του βαθύτρου μας πόθου είναι κάτι ανέφικτο ή κάτι το οποίο προϋποθέτει πολύ κόστος προσωπικό που θέλουμε να το αποφύγουμε. Αποτέλεσμα αυτού η ζωή μας συνολικά όχι μόνο η ατομική και η κοινωνική και η εκκλησιαστική είναι μια θορυβώδη κατάσταση στην οποία αποουσιάζει η καρδιά του ανθρώπου. Αποουσιάζει το νόημα. Κι αν έχουμε λίγο παρατήρηση, θα δούμε ότι πιάζουμε περισσότερο να λειτουργούμε μανιακά, νευρωτικά, ψυχαναγκαστικά. Δεν έχουμε ποτέ ησυχία. Λέμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ποτέ αυτό που λέμε δεν έχει ουσία. Δεν ανταποκρίνονται στο μέσα μας. Ο κόσμος σήμερα λέει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι είναι σοφίες αυτά που λέει. Αλλά εν είναι φλιαρίες. Γιατί ο λόγος μας δεν φέρει το πνεύμα του Θεού. Ο λόγος μας δεν έχει ζωή. Είναι λόγια. Οι πράξεις <συλίδε> μας είναι ενέργειες των χειρών μας. Που δεν μεταφέρουν κι αυτές... Το πνεύμα του Θεού δεν μεταφέρουν και αυτές ζωή, Δηλαδή είτε μιλούμε, είτε σιωπούμε, είτε εργαζόμαστε, είτε διασκεδάζουμε, δεν οι ενέργειες μας δεν έχουν φως Θεού, δεν έχουν έμπνευση, δεν έχουν χάρη, δεν έχουν χαρά. Και αυτό είναι το μεγάλο βάσανο. Δεν έχουμε χαρά. Και αυτό γιατί αποσυνδεθήκαμε από την προσωπική μας πραγματικότητα, από την εσωτερική μας κατάσταση. Δεν έχουμε δηλαδή βίωμα. <χυ> Η εκκλησια... Οι πράξεις μας μέσα στην Εκκλησία, οι θρησκευτικές μας πράξεις, και αυτές είναι εξωτερικές. Δεν είναι ε... εσωτερικά βιώματα και δεν συναντούμε τον Χριστό στον χώρο της καρδιάς. Γι' αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε αναφορά σε αυτό το θέμα. Στην εσωτερική ζωή η οποία κυρίως εκφράζεται μέσα από την προσευχή, την προσευχή. Η εκκλησία δεν εμπνέει και μάλιστα ενοχλεί με τον τρόπο που εκφράζεται με τον τρόπο που προτείνει τη ζωή, γιατί ίσως δεν έχει αυτό το ζωντανό βίωμα, το προσευχητικό βίωμα της σχέσης με τον Θεό. Ο κόσμος όμως στο βάθος θέλει κάτι διαφορετικό και όταν βρεθεί μια ομάδα φιλοσοφική πνευματική που να προτείνει κάποιες μυστικιστικές μεθόδους, ο άνθρωπος τρελαίνεται αντιβοσιάζεται και λένε κάτι διαφορετικό, κάτι σπουδόχει να μας πει κανείς το ξεπέρασμα και όλων αυτών των μυστικιστικών οδών και η πληρότητα αυτής εσωτερικής ανάγκης του ανθρώπου που ουσιαστικά και ο άνθρωπο ψάχνει για του δρόμους, ψάχνει για την αληθινή ζωή η πληρότητα αυτών των δρόμων εκφράζεται μέσα από την νερά προσευχή μέσα από την προσευχή του Ιησού που η εκκλησία από το κοσμικό φρόνημα ότι η εκκλησία πρέπει να είναι χρήσιμη για να είναι η ύπαρξή της έχει αγνοήσει και έχει υποβαθμίσει και έχει περιφρονήσει αυτό το νόημα της νερά προσευχής. <coughs> Να δούμε από ένα βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα της προσευχής και τους καρπούς της προσευχής. Δεν είναι κάτι άσχετο με μας. δεν είναι κάτι που αφορά τόσο λίγους. Είναι η ζωή μας αυτό. Όπως για παράδειγμα δεν μπορείς να έχεις σχέση με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν επικοινωνείς Δεν είναι σχέση έτσι Οπότε Η σχέση με τον Θεό γίνεται Ενεργή Όταν ανοίγουμε το διακόπτη Όταν μπαίνουμε σε μια σε αυτή τη διαδικασία σχέσει μαζί του Και αυτό αφορά τους πάντες Δεν υπάρχει άνθρωπος Ο οποίος δεν είναι καλεσμένος για αυτό το δρόμο Λένε πολλοί άνθρωποι έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, έχουμε απορίες, έχουμε συγκρούσεις, έχουμε ψυχολογικά προβλήματα και προσπαθούμε να τα με το μυαλό μας και δεν καταλαβαίνουμε ότι μια καρδιακή προσευχή, μια προσευχή ταπεινώσης και συντριβής ανοίγει τον ορίζοντα μέσα μας Φωτίζεται ο νοίος μας και βλέπουμε τι γίνεται. Τα περισσότερα προβλήματα του ανθρώπου, ακόμα και τα ψυχολογικά, προέρχονται από μια ζωή χωρίς περιεχόμενο, χωρίς νόημα, χωρίς καρά, Και αυτό τον άνθρωπο τον τρελαίνει, τον παλαβώνει, δεν ξέρει πού να στραφεί. Και μπλέκει από εδώ και από εκεί, τα μπλέκει όλα. Επομένως αυτό που αποκαθιστά την εσωτερική μπλέκει στον άνθρωπο, ολα αυτό που αποκαθιστά την ειρήνη, είναι η κοινωνία με τον Θεό. Λέει λοιπόν εδώ, ο Κύριος μας το Ευαγγέλιο έχει έναν λόγο που είναι πολύ συγκλονιστικός. Μπορεί να φαίνεται να το τον διαβάζουμε, να ακούμε και να μην καταλαβαίνουμε το νόημά Του. Και εδώ αυτός ο λόγος είναι πολύ ανατρεπτικός για τη σύγχρονη εποχή. Τι λέει. ,τι, μιλάει για την προσευχή. Λέει, "Σι δε όταν προσεύχει, είσαι το ταμείον σου και κλείσας την θύρα σου, πρόσεύξε το πατρί σου το εντοκρυπτό. Τι λέει, μιλάει για την απομόνωση από τον κόσμο. Η προσευχή προποθέτει υποθέτει το να έλθει ο άνθρωπος εις το ταμείο του, να έλθει στον χώρο της καρδιάς του, να κλειστεί εκεί μέσα και εκεί να προσευχηθεί μόνος με μόνο τον Θεό. Αυτό δεν είναι μια πράξη ερωτική όταν θέλεις να συναντήσεις το αγαπόμενο πρόσωπο. Ξαφανίζει από όλου, κλείνει στο δωμάτιο και απολαμβάνει τον ερωτά σου. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Αν ο άνθρωπο δεν έχει αυτήν την ανάγκη να έρθει σε επαφή με τον Θεό, να έρθει σε επαφή με την καρδιά του, να ακούσει την καρδιά του, δεν μπορεί αυτό ο άνθρωπο να ζήσει. Θα τρελαθεί στο τέλο, θα παλαβώσει. Θα είναι άχρηστο. Δεν θα έχει περιεχόμενη ζωή του. Δεν θα μπορεί να ανταλαμβάνεται απολύτω τίποτα. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει και τα μέσα του και τον άλλον άνθρωπο τι γίνεται. Χάνει τη διάκριση να ξεχωρίσει τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Λέει, είσαι έλθει στο ταμείο. Στην τι ομορφή η λέξη. Εμεί λέμε να απομονωθώ, είναι κόλαση. Να απομακρυνθώ από τον κόσμο. Μα είναι δυνατόν, η χαρά μου είναι ο κόσμο, λέει ο άνθρωπο. Μα αν είσαι μακριά όλου, τι θα κάνει. Για τον κόσμο μόνο ένας άρρωστος άνθρωπος χαίρεται ή θέλει να εισέλθει στο ταμείον του. Χωρίς να θέλει ο άνθρωπος να εισέλθει στο ταμείον του, εις καρδιά του δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος και δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με εφυίαν, έξυπνος, σύνος, σοφός, για να μπορεί να διαχειρίζεται τη ζωή του. Μα συμβαίνει ένα πρόβλημα, Μα συμβαίνει τιδήποτε. Πρώτα, πριν προβούμε σε κάποια ενέργεια, πριν σκεφτούμε, πριν αποφασίσουμε, δεν είναι πιο σημαντικό να τα πούμε με το φίλο μας, <κοί> να έρθουμε στην καρδιά μας και να δούμε τι γίνεται, να βρούμε το μέτρο της ζωής, το μέτρο της αλήθειας. Τι κάνει ο κόσμος σήμερα, έχω ένα πρόβλημα, κάτσε να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω λέει. Δεν λέει να έρθω στην καρδιά μου, να μπω στο ταμείο μου, να δω τι μου γίνεται, να ησυχάσω. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, να ησυχάσουμε προηγουμένως. Να έχουμε ησυχία. Να έλθουμε στο ταμείο μας, να παρακολουθήσουμε την καρδιά μας. Να δούμε τι γίνεται. Εμείς χωρί ησυχία, χωρί απόσυρση, σε μια διαδικασία βιασύνη και απότομα, με τη βεβαιότητα ότι έχουμε δίκαιο ή ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ή βρήκαμε ποιος είναι ο στόχος ή βρήκαμε ποιος είναι ο τρόπος εκπληρωσης του στόχου προβαίνουμε στην ενέργεια. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Συμβαίνει για παράδειγμα μια σύγκρουση με τον δικό μου άνθρωπο. Με τον φίλο μου, με τον σύζυγό μου. Με το παιδί μου, με το γειτονά μου. Στην εργασία μου. Λοιπόν, ποιο είναι το κριτήριο που προσεγγίζουμε τον άλλον άνθρωπο Αυθορμήτως επειδή με θα εμπαθεί άνθρωποι και μεταπτωτικοί κριτήριο μας είναι το συμφέρον μας. Είναι το δίκαιο μα μας στην καλύτερη περίπτωση όπως το αντιλαμβάνει το καθένας. Κι έτσι προχωρούμε βιαστικά. Αλλά είναι αυτό που πραγματικά να πάει την καρδιά μας. Είναι αυτό που βαθύτερα θέλουμε. <χω> αυτό το προβάλλοντάς το στο θέλημα του Θεού είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Συμβαίνει κάτι ας πούμε με το παιδί μας. Έτσι πολύ ωραία. Κάτι άσχημο. τα εμείς ξέρουμε, βγάζαμε το κουτάκι αυτό που θεωρούμε σωστό και αμέσως το ενεργούμε αδιακρίτως. Είναι αυτό όμως που βαθύτερα συμβαίνει στην ψυχή του παιδιού. Είναι αυτό που εμείς προβάλλουμε το φάρμακο που θα τον θεραπεύσει, θα τον βοηθήσει. Αυτό σε κάθε πει αλλά για να φτάσουμε σε αυτή τη δυνατότητα, να το διακρίνουμε αυτό πρέπει έχουμε επαφή με την καρδιά μας. Τι θα κερδίσουμε από αυτό Πρώτο, η ησυχία θα μα δώσει να δούμε καλύτερα τα πράγματα. Δεύτερο, όταν θα έρθουμε σε επαφή την καρδιά μα, θα δούμε τα δικά μα χάλια και τουλάχιστον είμαστε πιο επίκη. Και τρίτο, θα καταλάβουμε ότι είμαστε ανεπαρκεί για να λύσουμε ένα πρόβλημα και θα ζητήσουμε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Αυτό δεν είναι διαφορετικό. Τι λέει ο άνθρωπο, Α, εγώ τα λέω στον πνευματικό μου και μου δίνει τη λύση. Ναι, και αυτό δεν είναι σωστό πάλι. Βρήκαμε τον μάγο, βρήκαμε τον γκουρού, θα μα δώσει την απόφαση να εντάξει. Τι, είναι λάθος, όχι γιατί. Είναι κακό να ζητούμε τη γνώμη, είναι ταπεινό αυτό βεβαίω. Είναι κακό αν προηγούμενα δεν είχαμε και εμεί ησυχία και προσευχή. Δηλαδή, ναι, δεν είναι απαραίτητο αυτό γιατί δείχνει πνεύμα μαθητία και ταπεινώσεω, αφενό, αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί δεν δίνουμε ένα προσωπικό χώρο και χρόνο στον εαυτό μα να έρθουμε σε επαφή με το πρόβλημά μα, την κατάστασή μα. Αυτό που λέει ο κύριο Λίπου είναι συγκλονιστικό, α ας, ας το κρατήσουμε μέσα μα. έλθει στο ταμείο σου. άνθρωπος ο οποίο δεν ποθεί, να έχει έναν χώρο στον οποίο να αναπαύεται, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, λένε πολλοί άνθρωποι, ιδίω οι οικογενειάρχε, που από κούραση, που από προβλήματα. Δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Πώ δεν υπάρχει χρόνο. Δέκα λεπτά εδώ λεπτά. Είτε από κοινού, είτε ο καθένα στο δικό του χώρο. Ο ένα στο σαλόνι, άλλο στην κουζίνα ή οπουδήποτε. Την ώρα που όλοι ησυχάζουν. Δεν μπορεί να άνθρωπο δέκα λεπτά. Αυτά τα δέκα λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όχι γιατί το έχει ανάγκη ο Θεό, αλλά γιατί ησυχάζει ψυχή και βλέπουμε τον εαυτό μα. Στο βαθμό που βλέπουμε τον εαυτό μα. Στον ίδιο βαθμό είμαστε ισορροπημένοι και σωστοί βλέποντας τον άλλον άνθρωπο. Τα λάθη που κάνουμε στις σχέσεις μας είναι ότι δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. στο βαθμό λοιπόν, που έχουμε επαφή με τον εαυτό μας έχουμε αληθινή σχέση και με τον άλλο. Έχουμε δυνατότητα, αληθινότερη σχέση και με τον άλλο. Γιατί όταν, εδώ, όταν δω πόσο αδύνατος είμαι, είμαι πόσα λάθη κάνω ε, ποια είναι η πορεία της δική μου ψυχής Και καταλαβαίνω τι μου γίνεται Και βλέπω τι συμβαίνει μέσα μου Τότε μπορώ να έχω μεγαλύτερη κατανόηση Σε τι συμβαίνει και στην ψυχή του άλλου Αν δεν βλέπω την πραγματικότητά μου Και ζω μόνο κατά τον έξω άνθρωπο Και βλέπω μόνο τις εξωτερικές μου ενέργειε Και δεν βλέπω τις εσωτερικέ μου δυσκολίες Είμαι απαιτητικό και με τον άλλο Δεν είμαι διακριτικός Δεν είμαι επίοιης δεν είμαι συγκαταβατικός και εν τέλει δεν έχω κατα... κατανόηση για τον άλλο. Και η, το... η πρόοδο μιας σχέσης αν θέλετε, η έννοια της αγάπης εντοπίζεται στο βαθμό που ο άνθρωπος έχει βαθιά κατανόηση και έχει οξύ ευαισθησία. Πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν για να μπορέσει να οικοδομήσει μια σχέση που να εξελίσσεται και να προοδεύει, να έχει δυνατότητα βαθιάς κατανόησης και να έχει ευαισθησία τέτοια οξυ, οξυδερκή αν θέλετε ευαισθησία για να μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου άνθρωπος του είναι επίπεδος ο οποίο δεν αντιλαμβάνεται δεν κατανοεί τον εαυτό του δεν δουλεύει με τον εαυτό του είναι τόσο αφάσιος και τόσο μη λειτουργικός που σπάει τα νεύρα δεν αντιλαμβάνει, δεν έχει τη λεπτότητα αντιληφθεί από την κινήση, από το βλέμμα, από τα λόγια κάποιου ανθρώπου της από του συντρόφου του. Και έτσι δεν μπορεί να στήσει γέφυρες συνεννόησης και επικοινωνίας. Και αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε προσευχή, δεν έχουμε πραγματική επαφή με την καρδιά μας. Και ζούμε κατά τον έξω άνθρωπο. Άρα είναι το πιο καθαριστικό γεγονός να μάθουμε να μπαίνουμε στο ταμείο μας που λέει ο Κύριος. Είσαι έρθε, λοιπόν εις το ταμείο σου, Κλείσα την θύρα σου, δεν έχει μόνο, έχει κι άλλο χαρακτήρα αυτό, δεν είναι που βρίσκω να το κλείνει την πόρτα, εισέρχομαι στην καρδιά μου και κλείνω οποιαδήποτε άλλη μέρη, και δεν αφήνω κάτι άλλο να περάσει ανάμεσα σε μένα και τον Θεό. Για φανταστείτε ένα ζευγάρι να κάνει έρωτα και ο νους να είναι αλλού, το καταλαβαίνω και γίνεται ο μεγαλύτερος καυγάς εκεί γίνεται. Πάτερ, τι έγινε, αλλού ήταν και πού το ξέρεις, το αισθάνθηκα Δηλαδή το θέμα είναι αυτό ακριβώς να είμαστε παρόντες να μην εννοούμε κάπου αλλού να έχουμε, μην έχουμε άλλες μέρημνες να ζούμε αυτό το γεγονός της σχέσης Η ψυχή έρχεται στο ταμείο της πότε η γλώσσα είναι λίγο ε, αρχαΐζωσε αλλά δεν πειράζει. Αυτά που λέγονται είναι πολύ σημαντικά. Η ψυχή εις έρχεται στο ταμείο της όταν ο νους δεν περιφέρεται τι δεκακίσαι τα έργα και πράγματα του κόσμου ή εις ελεϊνά νοήματα αλλά ευρίσκεται εντός της καρδίας ημών μνημονεύοντον τον Ιησού και επικαλούμενος το όνομα του Άγιου αυτού. Δηλαδή τι σημαίνει η ψυχή εις έρχεται στο τη όταν ο άνθρωπος μας δεν τρέχει από εδώ και από εκεί ούτε σε μέρη του κόσμου ούτε σε άσχετα φαντάσματα, φαντασίες, δηλαδή αμαρτωλές Ε βεβαίως. το πρώτο που μας έρχεται είναι αυτό δηλαδή ο άνθρωπος όταν πάει να προσευχηθεί ο νους του τρέχει από εδώ και από εκεί ναι, αλλά πρέπει να κάνει μια αρχή. Δεν έχει συνηθίσει ο άνθρωπο. Δεν έχει ασκηθεί σε αυτό το γεγονό. Δεν και ξέρετε, όχι γιατί δεν έχει μόνο συνηθίσει, αλλά δεν έχει γευτεί του καρπού αυτού του πράγματος, αυτή τη σχέση. Δεν έχει βρει χαρά σε αυτή τη σχέση και δεν γουστάρει. Δηλαδή, τι θα κερδίσει από αυτό, λέει. Δεν αισθάνθηκα ποτέ τίποτα. Είναι αδιάφορο. Αν ο άνθρωπο όμω γλυκανθεί, αισθανθεί τη γλυκίτητα αυτή τη σχέση τότε πιο πολύ συγκρατείται, συγκεντρώνεται ο νους, αφενός. αφενός δε, όχι μόνο δεν εσανθήκαμε αυτή τη γλυκύτητα της σχέσης, αλλά από την άλλη, ο νους μας τρέχει σε χίλια άλλα δύο πράγματα και δείκτης της πνευματικής μας καταστάσεως, της πνευματικής μας ισορροπίας και υγείας, είναι πόσο μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε. Ξέρετε αυτό, όχι μόνο πνεύμα, ακόμα και ψυχολογικά. Ένα άνθρωπο που έχει διαρκώ διάσπαση τη προσήλωση, τη προσοχή τη εσωτερική, τι είναι. Ένα άνθρωπο που δεν είναι καλά, δεν μπορεί να παρακολουθήσει, του λε και δεν καταλαβαίνει. Και δεν νοώ τι λέξει μόνο, τα νοήματά σου. Του λε κάποια πράγματα και είναι αλλού. Αυτό άνθρωπο δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτό που του λε. Και δεν ασκείται σε αυτό, γιατί δεν αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό που ασκείται. Ο που είναι πάρα πολύ εγω κεντρικό και νοιάζεται μόνο για τον εαυτόν του δύσκολα παρακολουθεί τον άλλον όχι μόνο τα λόγια του αλλά και τι σημαίνουν τα λόγια του άρα η συγκέντρωση του ανθρώπου είναι χαρακτηριστικό ηγίας, ισορροπίας εμείς όμως είμαστε λίγο ανισόρροποι και επειδή είμαστε πολύ φύλαυτοι και θέλουμε πάντα το δικό μας να γίνεται και θέλουμε όλα εύκολα να γίνονται και θέλουμε έναν Θεό μάχο διαμιάς με μαγικό τρόπο να μας δίνει ότι θέλουμε χωρίς κόπο και χωρίς συνείδηση και χωρίς συνέστηση. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε απέδευτοι σε αυτήν την διαδικασία στο να συγκεντρώνεται ο νους μας. Ένας άτακτος νους σημαίνει μια κενή και καρδιά. Μια καρδιά που έχει ζεστασιά πιο εύκολα συγκεντρώνεται. Μια καρδιά που έχει περιεχόμενο και βρήκε νόμι και βρήκε χαρά είναι πάρα πολύ ήσυχη και συγκεντρωμένη και αναπάβεται και αναπάβει. Μια καρδιά όμως η οποία είναι κενή έχει έναν άτακτο νουν που δεν μπορεί να περιοριστεί και να ελεγχθεί. Τα μαρτωλά πάθια που τον η καρδιά μας πρέπει να μένουν άπρακτα και ανενέργητα και να μην αφήνουν αυτά να προσκολώνται στην ψυχή μας. Είτε έξωθεν προέρχονται εκ των αισθητών και εξωτερικών πραγμάτων, είτε εκ των ένδοθεν ημών νοημάτων και αισθημάτων. Εδώ λέει όταν προσεύχει ο άνθρωπος έχει τις προσβολές. Και ο νους φεύγει, αλλά και ο άνθρωπος ενός προσευχής έχει τις προσβολές. Δύο είναι οι τρόποι προσβάλλονται ψυχή του ανθρώπου. Από τα αισθητά πράγματα, από τα εξωτερικά και από τα, ε, από τα νοήματα της καρδιάς του, από την καρδιά του. Προχωρεί Εδώ είναι από διάφορους πατέρες φιλοκαλικούς Φιλοκαλικοί πατρές είναι αυτοί που ασχολούνται με την νοερά άσκηση Λοιπόν, μόνη η εξωτερική προσευχή δεν αρκεί Τι εξωτερική Να λέω, κύριε σου χριστέλη η σώμη, Να λέω το απόδειπνο Να κάνω έτσι εξωτερικά Να κάνω μετάνοιες Αυτό δεν αρκεί Ο Θεός λέει ακροάται Και προσέχει εις νουν Διότι λέγει εις Άγιος Πατήρ ο Προσέχει το νοή και ούτε η λαλιά δεν ναι, προσέχει τα λόγια τι λέμε αλλά ο λόγος που τα λέμε αυτό που έχει η καρδιά μας, ο νους μας η διάθεσή μας, ο πόθος μας η αναζήτησή μας, αυτό προσέχει ο Θεός τον κόσμο μπορεί να τον ξεγελάσουμε ή και τον εαυτό μας λέμε πω, μια χαρά με έκανα 50 μετάνειες, διάβασα το απόδειγμα κάνω και παράκληση, λέω και την ευχή μια χαρά είμαι ε, τα λες πόσο, εξωτερικά η λαλιά σου το στόμα μόνο ή μετέχει και ο νους είναι παρόγγιον ουσ. Ε, βεβαίως, μην απογοητεύσετε αγρός και πει «Α, εγώ έτσι είμαι, όλοι είμαστε εδώ στο μαλά». Και μόνο η συνειδητοποίηση ότι είμαστε λάθο είναι κάτι. Και μόνο η συνειδητοποίηση ότι κακώ λειτουργούμε αυτό μας είναι μία συνέστηση και φέρνει μία εσωτερική συνοχή και σιγά σιγά συγκεντρώνεται. Ο χριστιανός εκείνος, ο οποίος έχει αγ... λησμονήσει ή αγνοήσει την καρδιακή και νοηράν άσκηση τη προσευχή του Ισού στηρίζεται τη χάριτος και τη θεία δυνάμειο κατά των παθών που εχμαλωτίζουν τον εσωτερικό του άνθρωπο. Χρειάζεται δια τούτο να έχει κανεί επιμελή επασχόληση εν την προσευχή αυτή. Το να διαβάζει τη περιδασκαλία τη προσευχή του Ισού είναι καλόν, ενώ όμω δεν προχωρήσει προ απόκτηση ναυτή, να κάμνη χαμένων κόπων. Λέει, μπορεί να διαβάζω και για την προσευχή, να συζητούμε για την προσευχή, να μιλούμε για την προσευχή, αλλά δεν μπούμε σε πράξη, δεν έχει κανένα νόημα. Και άνθρωπο λέει, ο οποίο δεν έχει αγνοήσει και δεν έχει στραφεί προ την καρδιακή του νεωρά προσευχή, στερείται τη χάρη του Θεού. Δεν γεύεται τη χάρη του Θεού. Να ο λόγο που δεν έχουμε χαρά. Να ο λόγο που δεν νιώθουμε την παρουσία του Θεού. Να ο λόγος που κυριαρχούμεθα από χίλια δυο πάθη. Η προσευχή του ισού λέει, είναι η μόνη η οποία δύναται να εγκαταστήσει στον εσωτερικό μας κόσμο την απαραίτητη τάξη. Τι που το λέει. Να αποκαταστήσει στον εσωτερικό μας κόσμο την απαραίτητη τάξη. Τακτοποιεί τα πράγματα. Τα βάσει στη θέση τους. Αφαιρεί ότι είναι περιττό την απαρασάλευτον από τας επιδράσεις των εξωτερικών μεριμνών των απασχολουσών εμάς. δηλαδή περιτές πράξεις της γιώχνει συνήθως ο άντρα έχει ενδιαφέρον πως να πολλαπλασιάσει τα κτήματα πως να επενδύσει καλύτερα πως να έχει περισσότερα χρήματα και πως να αυξήσει την περιουσία του. Η γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα. Είναι διαφέρετη να βρει το καλύτερο σπίτι. Να πάρει τα καλύτερα έπιπλα. Να ασχοληθεί με τελευταία λεπτομέρεια. Για τα ρούχα, για το φαγητό στο λιγμένο τρόπο σου σπάει τα νεύρα. Πας να βγεις έξω και κάνει 10 ώρες να ετοιμαστεί. Και λέει σε έλεος. Πάει η γυναίκα, γίνονται χίλια δύο προβλήματα. Πάει να συντήσει με τον άντρα της και αυτό είναι στον ύπνο. Βλέπει τηλεόραση, μπαίνει στο Ιντερνετ και τρελαίνεται. Α... Αυτό το απλό πράγμα, αυτή η αταξία. Ακόμα, όταν η γυναίκα δεν μπορεί να είναι απλή, λιτή και σύντομη σε αυτά. Και κάθε ψύχη που εκεί τα ψυρίσματα, ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Πού είναι το πράγμα και το παιδί γκρίνιαξε. Και το φαγητό μαγνήτη μα, και το κέικ να ετοιμάσουμε. Η τρελαμπή τα καεί. Και φέρει και φέρει και το άλλο. Κάτσε, κυραμμό, τι ασχολούν τα πράγματα. Δεν στην ουσία. Και ο είναι τόσο χαβαλέ και χο, με τέτοια χοντροκοπιά. Η γυναίκα ο κόντα από τα νεύρα και λέει: Τι έγινε, γιατί τίποτα. Έλα μου, ρε, τώρα τι έγινε και συγκρινιάρα. <Κι> Αυτά όλα, αυτή η αταξία είναι πνευματικό γεγονό. Λείπει η εσωτερική συνέστηση, δι, λείπει η προσευχή, λείπει η λεπτότητα αυτή να αντιλαμβανόμαστε, να διακρίνουμε τα πράγματα, να μπαίνουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν θα τα λύσει ο ψυχολόγο όσο και να προσπαθείτε. Θα πάρει τα χρήματα. Και να μα μάθει 10 τεχνικέ. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση πρόκειται μέσα από την καρδιά μα. Πώ μπορεί να αποκατασταθεί μια τάξη και πώ αποκαθίσταται. Όταν ο άνθρωπο είναι ένα χαρούμενο άνθρωπο. Αν δεν βρούμε τη χαρά, όλα είναι προβλήματα γύρω μα. Ένα χαρούμενο άνθρωπο είναι και ελεύθερο άνθρωπο. Δεν, δεν είναι κολλημένος στη λεπτομέρεια. Ούτε αδιάκριτο. Έχει την άνεση. Ένα κουρασμένο άνθρωπο ψυχικά. Ποιο είναι ψυχικά κουρασμένο άνθρωπο. Ο απογοητευμένο άνθρωπο. Ο λυπημένο άνθρωπος. Ο μίζερος άνθρωπος. Ο κρινιάρης άνθρωπος. Ενώ όταν ο άνθρωπος έχει χαρά μέσα του, έχει δύναμη να ασχοληθεί με τον άλλον. Αν είσαι χαρούμενος παρόκλημα, με τον άλλον. Αν είσαι και αδιάφορος, για την ίδια τη ζωή σου, δεν θα ασχοληθεί με τον άλλον. Σου ότι η γυναίκα σου ζητάει κάτι. Σου ζητάει κάτι και εσύ αμαν με έχει τρελάνει. Γιατί δεν σε τρέλανε η γυναίκα σου η γυναίκα, εσύ, εσύ από μόνο σου είσαι τρελός Δεν είσαι καλά Δεν έχεις ανάπαυση Δεν έχεις χαρά Και σου είναι το φορτίο δυσβάστακτο Δεν φταίει το φορτίο που σου δίνει η γυναίκα, γυναίκα σου Το γεγονό ότι εσύ είσαι φορτωμένος από μόνο σου Δεν έχεις χαρά Δεν έχεις ανάπαυση Και αν πράγματα ανάλαφρα Όπως ο έφηβος για παράδειγμα ο εφηβό, ο οποίο περνάει διάφορε ψυχολογικέ συγκρούσει μέχρι την ταυτότητα, δεν ξέρα τι είναι εφηβεία, τι περάσαμε όλοι. Λοιπόν, αυτό ο εφηβό πολλέ φορέ πιάνει, ιδίω στα κουρτσέκια, μια μελαγχολία προσδιορίστη και δεν ξέρει, ξέρει, κάνει τίποτα. Και η μαμά και ο παππάζ τι, δεν κάνει τίποτα, 15 χρόνια δεν κινείται, δεν στολμούν, το κρεβάτε, διαβάζει. Κάτσε, ρε, παπά και μαμά, έγει την εφηβεία τη, έγει τι 100 σούρε, δείξει κατανόηση. Ε? ε αυτό λοιπόν παθαίνει και ο μπαμπάς, ο οποίο δεν είναι καλά πνευματικά. Λειτουργεί με την ιδιοριθμία του εφήβου και λε κουράστικά. Το ίδιο και η γυναίκα. Κάθε και κολλάει και την μύρλα για μια νοησία. Και απαιτεί και ζηλεύει και διεκδικεί και κάνει. Γιατί? Γιατί λείπει από μέσα μας η προσευχή. Λείπει η καλή κατάσταση. Λείπει η χαρά τελικά. Αυτό που μας λείπει και γινόμαστε απαιτητικοί και τα λιπορούμε <σ��> τον εαυτό μας και τους άλλους. Δεν φταίει ο άλλος. Εμείς δεν είμαστε καλά. Και τι σημαίνει δεν είμαι καλά. Δεν έχω τον Θεό, δεν έχω την χάρη Του, δεν έχω το φως δεν έχω την ανάπαυση. Δέστε όταν είμαστε χαρούμενοι, ε, πόσο είναι απλά τα πράγματα. Αν δείτε κανένα ερωτευμένο η ζωή του, πω πω, τι όμορφη ζωή λέει. Αν φάει χιλόπιτα, τι άσχημη που είναι η ζωή. Από ότι η ζωή είναι ίδια. Η εσωτερική διάθεση αλλάζει και βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ένας άνθρωπος όταν ε, ξυπνήσει σαν έρωτας φανταστικός ή πραγματικός αλλάζει η μέρα του. Ε, πω πω τι μέρα είναι αυτή. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του αυτή την χαρά του Θεού δεν είναι καλά. Λοιπόν, είναι, επομένως χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι η πνευματική, η, πνευματική, η πνευματική ζωή και η προσευχή είναι συνώνυμο της χαράς. Αλλά είμαστε τόσο τεμπέλιδες που δεν μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία. Και τόσο ε, ράθιμοι που θέλουμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να γίνει. Αυτό είναι μας έκανε η εποχή μας. Μας έχει αλλοτριός. Θες να φας, παίρνει τηλέφωνος πίτσα και έρχεται στο σπίτι σου. Θέλεις να βρει κάποιον. Πιστέλησαι να μείνουμε και αμέσω επιγεινούς στην Αμερική. Θέλεις να μάθεις, γίνεις στον του κόσμου, μπαίνει στο διαδίκτυο. Τόσο εύκολα γίνονται όλα. Άρα, και γιατί όθος δεν είναι τόσο εύκολος. Ε, αυτή είναι η δαιμονική αλληλεοτρήση που μα δίνουν αυτά. Δεν είναι κακά από μόνο του, αλλά λέμε: Ρε, παιδί μου, προσεφήθηκα. Και πού είναι ο Θεό, προσεφήθηκα 10 λεπτά, πάτερ. Και χθε και σήμερα τίποτα ακόμα δεν εμφανίστηκε. Πω, πω, πολύ έργο είναι. Τί τη δάχει ο Θεό, Δεν μ' ακούει ο Θεό. Τι συμβαίνει, Γιατί μάθαμε, και αυτή είναι η πτώση μα, ότι όλο γίνεται εύκολα και γρήγορα, χωρί υπομονή, χωρί κόπο. Επένε στο αεροπλάνο και είσαι να του κόσμου. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, είναι η μόνη προσευχή ενώ είναι η ωραία προσευχή η οποία μας βοηθεί να εργαζόμεθα κατά την υπόδειξη των Αγίων Πατέρων δηλαδή τα χέρια επί των σωματικών έργων ονδένους και η καρδιά επί των Θεών όταν αυτή εμφυτευθεί στην καρδιά τότε δεν θα υπάρξουν στο ιστορικό μας διακοπέ αλλά θα βασιλεύσει η ειρηνική κατάσταση Είναι δυνατό λέει Κατά την εκτέλεση των εξωτερικών σου καθηκόντων, εξωτερικά καθήκοντα τα πνευματικά καθήκοντα κατά κύριο ολόγων, να μην υπάρχει εσωτερική εκτέλεση προσευχή. Και τότε η πνευματική ζωή σου μένει άχαρη. Τι ωραία λέει, Αν κάνει φιλανθρωπίε, για παράδειγμα, ή αν κάνει εξωτερικέ πράξει χωρί προσευχή, χωρί εσωτερική εκτέλεση προσευχή, η πνευματική σου ζωή μένει άχαρη. Στην ορθόδοξη πνευματική άσκηση τα έργα τα καλά αποκτούν περιεχόμενο εφόσου είναι έργα εν Χριστώ. και έργα εν Χριστώ γίνονται ό,τι η καρδιά μας πλημμυρίζει από τον Χριστό, από τον πόθο του Χριστού δηλαδή η καρδιά μας είναι μια προσευχόμενη καρδιά Πώς να το αποφύγουμε πρέπει κάθε έργο μας να εκτελείται με τα προσοχής και προσευχής το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ. Κάθε έργο μα, λέει, πρέπει να εκτελείται μεταπροσοχή και προσευχή. Δηλαδή, έχω σχέση με κάποιον άνθρωπο. Μιλώ μαζί του. Πρέπει να είμαι προσεκτικό. Να μην τον πληγώνω. Να είμαι διακριτικό. Και να έχω προσευχή. Δηλαδή, τι, δεν προσευχή. Να εγώ να ψηφίσω με το στόμα την ευχή όλος, να μου λέει και να είμαι ο νόμο μου άλλο. Αυτό είναι άρρωστο. Αλλά η καρδιά, στην καρδιά μου θέτω την παρουσία του Θεού. Καλό την παρουσία του Θεού. Δηλαδή κάθε έργο μας να εκτελείται με προσοχή και προσευχή. Ξεκινάς μια δουλειά. Ξεκινάς να χτίσεις ένα σπίτι. Ξεκινάς να πας κάπου. Ξεκινάς να παιδαγωείς τα παιδιά σου. Να πάρεις μια θέση σε κάτι. Χρειάζεται προσοχή και προσευχή. Θέλεις να έρθεις σε ερωτική επαφή με τον σύντροφό σου. Κάνε προσευχή προηγουμένω. Είναι. αυτό μας λένε πολλοί πατέρες τη εκκλησίας γιατί έχουμε απομονώσει τον έρωτα από τον Χριστό μα ένα ζευγάρι γίνεται Χριστό ένα δεν γίνεται με το συνέστημα του μόνο και τη θέλησή του γίνεται τον Χριστό λέει κάποιος άμα προσευχή θα μου φύγει η διάθεση Αν υπάρχει αγάπη τότε θα σου έρθει διάθεση πιο πολύ γιατί τότε ο άνθρωπος ενώνεται πιο βαθιά με τον Χριστό και μεταξύ του γιατί ο έρωτας δεν είναι ένωση σωματική είναι ένωση και πνευματική και ψυχική και ένωση και των συναισθημάτων και των διανοημάτων και των πνευματικών επιποθήσεων και τη σωματικής έλεξης είναι ο έρωτας φθίνεται εύκολα χάνει τη θελεκτικότητά του γιατί απουσιάζουν αυτοί οι ουσιαστικοί συνεκτικοί παράγοντες που είναι το πνεύμα του Θεού και όταν μένει ο άνθρωπος μόνο σε έναν παράγοντα την σωματική έλεξη αυτό χάνεται η αρδί της ψυχής η αγάπη η αναζήτηση η αμαρτία η μετάνοια, η συντριβή όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν όταν τα κοινωνήσει ένα ζευγάρι, έχει περισσότερους λόγους να ενωθεί. Και όλη αυτή η αναζήτηση είναι επίσης προσευχή. Λοιπόν, αυτό λένε οι πατέρες μας. Επίσης πρέπει την καρδιά μας να την επιστατεί πάντοτε ο διαλογισμός περί του Θεού. Ο διαλογισμός... Περί του Θεού θα είναι η θύρα τη οποία η ψυχή θα εισέρχεται εις κάθε έργον στην την ενεργόνω ζωή. Όλη η εργασία μας εφ' εξής θα είναι στραμμένη προς τη συνεχή σκέψη υπέρ του Θεού ή προς την παρουσία Του. Δηλαδή ό,τι και αν κάνουμε να είναι ενβολιασμός της μνήμης Του, να έχουμε τη μνήμη Του. Και πότε καταλαβαίνουμε αν είμαστε σε πτώση και σε αμαρτία, όταν λείπει η μνήμη Του. Αμαρτία δεν είναι, ξέρετε, μόνο να κάνω κάτι εξωτερικό εφα, εξωτερικά εφάμαρτο που πραγματικά φαίνεται ότι παραβαίνει συντολές του Θεού και μια ψυχή η οποία χάνει τον χρόνο της και είναι τελώς κενή, κενή εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει μνήμη του Θεού και σκοτώνει αυτή τη δυνατότητα και δεν βρίσκει τρόπο να είναι θερμή εκείνη τη στιγμή είναι απώλεια του Θεού, αυτό είναι αμαρτία Όπω κάνουμε κάτι χαζό. Λέμε σε χλαμάρε. Περνάει η ώρα και περνάει η ώρα και όλα αυτά και νιώθουμε άδεια την καρδιά μα. Αυτό είναι χειρότερη αμαρτία από μια αμαρτία που κάνουμε και τη συναισθανόμαστε και μετανοούμε. Αυτό το χάσιμο χρόνο, αυτό το κενό που αισθανόμαστε, χωρί λόγο και περιεχόμενο, είναι μεγαλύτερο γιατί μα κρυώνει πιο πολύ την καρδιά. Γιατί αυτέ οι στιγμέ μα ψύχνουν πιο πολύ την καρδιά και δεν έχουμε διάθεση μια προσευχή. Για παράδειγμα, α κάτσουμε δύο ώρε να δούμε τηλεόραση. Θα έχουμε όρεξη για προσευχή μετά. Ας βγούμε με μια παρέκκληση μέσα χλάμαρες 3 ώρες θα έχουμε διάθεση για προσευχή μετά. Αν πάμε να αμαρτήσουμε μπορεί να έρθει και καταλάβουμε τα χάλιας μπορεί να μας έρθει να μας έρθει διάθεση για προσευχή. Έτσι δεν είναι. Λέει κάτι πολύ εδώ. Πάλι, λέει κάτι πολύ ωραίο εδώ. Ζητήσατε λέει τον Θεόν. Ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντό. Αυτό αυτός είναι ο καημό μα. Πότε έχουμε προσευχή. Όταν κέντρο της ζωής μας είναι αυτό. Τι λέει. Ζητήσατε τον Θεόν. Ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντό. Τι ωραία που το λέει. Ζητήσετε το πρόσωπον αυτού. Αυτή η λέξη. Ζητήσετε το πρόσωπο αυτού. Είναι η ουσία όλης ορθόξης κοινωματικότητας. Οι άλλες υπαρξιακέ προσεγγίσεις άλλων φιλοσοφιών λένε. Ζητήσατε την τεχνική για να ανέβουμε επίπεδο, για να βελτιωθούμε, να αυτοβελτιωθούμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε. Αυτό είναι κόλαση, είναι πνευματικός αυτοεγκλωβισμός που οδηγεί το στο να ερωτευθεί τον εαυτόν του και να δικαιώσει τον εαυτό του και να απομακρυθεί από το Θεό και να οδηγήσει την πλάνη Τι λέει, ζητήσατε το πρόσωπο αυτού ενώπιος τον οποίο λέει Λέει ο Άγιος Σημείων ο Θεόλογος ελθέ ο μόνος εις το μόνο τη μόνο σημεία. Επειδή πέρασε η ώρα, θέλει κάτι να ρωτήσετε ή να προχωρήσουμε ένα κομματάκι ακόμα περισσότερο. Πες δεύτερο. Η να προχωρησουμε ενα κομματακι ακόμη περισσοτερο πες δευτερο η προσευχη στο ταμείο μας, δηλαδή στην καρδιά μας, αδιάλειπτος προσευχή σημαίνει ότι το ταμείο μας, η καρδιά μας είναι παρδόν. προσευχή σημαίνει να έχουμε διαρκώς τη μνήμη του Χριστού και την προσευχή. Εδώ όμως αυτά όλα δεν γίνονται μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Εδώ θα μείνουμε σε ένα κομμάτι του τελευταίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό διαφωτίζει πάρα πολύ τα πράγματα. Λέει η προσευχή αυτή, το κύριο σου Χριστέ ισόμε πέντε λέξεις, ε, που αποτελείται από λίγες μόνο λέξεις, απερικλείεν τη δυνάμια αυτής στα προσεφχάς είναι η ανακεφαλαίωση όλων των προσευχών παλαιόθεν ανεγνωρίστη υπό τον πατέρον ότι αποκτηθήσα διακόπων προσευχή αυτή αντικαθιστά αυτής όλα τα ευχολόγια και προσευχητάρια υπάρχει κανείς άραγε εκ των ζηλωτών της σωτρίας ως της αγνοήτη προσευχήν του Ιησού μεγάλη δύναμη της προσευχή αυτής κατ' τους πατέρας εν τούτης, εκ των αποκτησάντων την προσευχήντα αυτήν ολίγοι μόνο μετέχουν πλήρως της εν ολόγω δυνάμεως ολίγοι μόνο μεταλαμβάνουν τον καρπόν αυτής γιατί διότι θέλουν για ποιο λόγο δε σε τι λέγει διότι θέλουν να πιστεύουν ότι ανήκει η στασιδίας αυτών προσπαθίας το απόκτημα και όχι εκ της του Θεού ενώ αναντηρείτος αποτελεί έργο της χάριτος του Κυρίου λέει λοιπόν γιατί δεν το αποκτούν γιατί νομίζουν με τις δικές σου δυνάμεις το κατακτήσουν και όχι με τη χάρη του Θεού είναι βασική αρχή αυτό της πνευματικής ζωής σε όλα τα επίπεδα δεν μπορείς να νικήσεις κανένα πάθος μόνο με τις δικές σου δυνάμεις και αν το νίκησε ο διάβολος σε βοήθησε και είσαι, δαιμονεδε... είσαι πιο δαίμονας από τη σου πριν θα να το ίσως κανείς υπερβολικός να κοπιάζει προς ευχόμενος δυνάμεων. Θα να το ακόμη να επιτύχει μερική καταπράινση των διαφόρων δεινών διαλογισμών. Θα προσπαθούσε κάτι να κάνει ρε παιδί μου, να ελέγξει κάποιους λογισμούς, να κάνει λίγο κόπο. Και ακόμη θερμή την καρδία. Θα μπορούσε να πετύχει και λίγο θερμότηση στην καρδιά του. Αλλά όλα αυτά κατά το γέροντα Νικηφόρο τη φιλοκαλία αποτελούν τον καρπών των ιδίων, των δικών μας προσπαθειών και μόνο. Αν σταματήσει κανείς έω εδώ, σημαίνει ότι ικανοποιείται ούτως με το ίδιο κατόρθωμα. Νομίζουν ότι κάτι ήδη κατέχει. Ενώ στην πραγματικότητα την ενχάρητη ενεργ... αυτενεργούσα προσευχή δεν έχει. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσευχή. Εμείς κάνουμε προσευχούλα μας και λέμε έκανε και το κάνουμε με χαρά και τελείω μέχρι εκεί. Δεν είναι αυτό προσευχή. Πραγματική. η αυτενεργούσα, η προσευχή μου γίνεται από μόνη της μέσα στην καρδιά μας που είναι της χάρτης σου δεν είναι αυτή αυτό συμβαίνει με όσους συνηθίζουν εις εν λόγω αυτό συμβαίνει δηλαδή να μην προχωρεί ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση όσοι συνηθίζουν στην την εν λόγω προσευχήν κατά δύναμη Νομίζοντα εξηγήσεω από την υπερηφάνεια του ότι το πάνω αυτή κατέλαβαν, ότι βρήκαν όλο το πλήρωμα τη προσευχή. Υκανοποιημένοι από τα πρώτα καταβολά τη συνεργεία ταύτης δια τούτου και διακόπτουν την περαιτέρω αναζήτηση. Νόμιζα ότι εκεί ήταν και σταματούσαν την αναζήτηση. Όπω σε ζευγάρι που μετά τον πρώτο χρόνο γάμου, τα χαρήκαν όλα και δεν ψάχνουν κάτι άλλο να βρουν και τελειώνει. Καλά η σχέση. Δεν βρίσκουν τα μυστικά τη σχέση και τη αγάπη. Να διεκδικήσουν και να αναζητήσουν κάτι παραπάνω. Βλέποντα όμω ότι κατά τους, παρά του κόπου των συμφώνων προ τα σεδικεία των αγιερώτων, ολίγοι εκ των αναμενωμένων καρπών έρχονται. Αποβάλλουν κάθε εμπιστοσύνη στα προσωπικά των προσπαθειών. Βλέποντα όμω ότι παρά του κόπου του, παρόλο που κάνουν το σου δεν καρποφορεί προς προσευχή. Τι κάνουν, τότε καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν κάνανε. Τότε αποβάλλουν κάθε εμπιστοσύνη. Η στα προσωπικά στον προσπαθίας και αναθέτουν στο το Θεό πάση την ελπίδα αυτών. τι κάνω δηλαδή όταν προσεύχομαι αναθέτω όλη μου την ελπίδα στον Θεό δεν έχω προσευχή το αφήνω στα χέρια του αυτόν ζητώ δεν απογοητεύομαι δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή του Θεού από την απογοητεύση Κάποιος για παράδειγμα μπορεί να μία φορά και λέει πω τι είναι αυτά που λένε δεν είναι για μένα για σένα είναι μπορεί να μην είναι για μας που νομίζω ότι κάποιοι είμαστε Όταν συμβεί αυτό τότε και μόνο ανοίγεται η δυνατότητα στις ενέργειες της χάρητος και εδώ είναι η διάκριση ξέρετε η διαφορά της πνευματικής οδού με τη ψυχική. δηλαδή ο ψυχικός άνθρωπος τι λέει Στηρίζει τι δικέ του δυνάμει και λέει: Θα κάνω εκείνο γιατί σημαίνει το άλλο και πρέπει να επιτύχω το άλλο για να είμαι καλά. Ε, μπορεί να γίνει καλά. Δεν θα είναι όμω χαρούμενο, δεν θα είναι μέσα στη χάρη του Θεού, δεν θα είναι ελευθερωμένο άνθρωπο. Στην πραγματική ζωή τι γίνεται, Κατανόω την αναπηρία μου και με κόπο ρίχνω όλη μου την κατάντια στο Χριστό. Τι λέμε στην Εκκλησία. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Τι δεύτε ποιοι. Όχι μόνο η πιστοί αλλά και όλες μου οι δυνάμεις και όλες μου οι μέριμνες, και όλες μου οι αγωνίες και όλες μου οι αμαρτίες και όλες μου οι μέριμνες, και όλα μου τα άγχη όλα τα συγκεντρώνω όλο μου το είναι που είναι ένα τραύμα που είναι μια ταλαιπωρία που είναι μια καθαρσία και λέω προσπίττως στο έλεγες του Θεού. Και ζητώ από εκεί τον φωτισμό. Ζητώ από εκεί τη λύτρωση. Για να μα φωτίσει η χάρη στο Θεό, πρέπει να αρνηθούμε το δικό μα λογισμό. Αν πάω στον Θεό σαν έξυπνο, που κατανοώ, που αναλύω, για να το παίξω ξυπνάκια και στον Θεό, για να μου δώσει ο Θεό σποντισμό, να το παίξω πιο έξυπνο στου άλλου. Αυτό είναι κόλαση, ξέρετε. Και όταν αρχίζει κάποιο να λέει να κάνει τον κήρυκα, τον ερωτήρικα, να λέει: αυτό που σου φαίνεται, ξέρει είναι γιατί κατακρίνει. Σουβαίνει αυτό γιατί αυτό ότι αρχίζει μόνο και να και αναλύσεις, για να κάνουμε το δάσκαλο στον άλλο, τι κάνουμε τότε, Δηλαδή, τι, κάναμε προσευχή να μα κάνει ο Θεό να μάθουμε και να παίξουμε δάσκαλοι στου άλλου. Δεν υπάρχει τότε προσευχή. Είναι ξυπνάδα μας, το μυαλό μα λειτουργεί τότε. Πότε λειτουργεί ο Θεό, όταν δεν λειτουργούμε εμεί. Μα δεν θα πούμε τίποτα, να μην πούμε ότι να σκάσουμε για να μιλήσει ο Θεό. Πιο πολλέ φορέ μιλάει η σιωπή μα. Η χαρά του προσώπου μα μιλάει πιο πολύ από τα λόγια μα. Ένα άνθρωπο που είναι ο φορέα τη του αγίου Πνεύματος. και μόνο παρόλα η ειρηνεύει όλο ο κόσμο. Και τότε θα μα ρωτήσει ο άλλο άνθρωπο. Αλλά όταν πιστεύουμε στο λογισμό μα και πιστεύουμε ότι έχουμε και θεολογική σκέψη και ξέρουμε τα πάντα και τα διαβάσαμε και τα ακούσαμε και τα είδαμε, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να περιφρονήσουμε το λογισμό μα. Πρέπει να γίνουμε χαζί. Να γίνουμε μορύδια Χριστό για να λειτουργήσει ο Θεό. Δεν στέκεται έξυπνο άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Μόνο ο χάζο στο μωρό στέκεται. Μόνο στου χαζού ομιλεί ο Θεό. Στου έξυπνου. Είναι κουφό ο Θεό να ακούει και δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό ο έξυπνο άνθρωπο είναι ένα κουρασμένο άνθρωπο. Ο έξυπνο άνθρωπο δεν είναι ένα παμένο άνθρωπο. Ο έξυπνο άνθρωπο μπορεί να καταλαβαίνει τα πάντα, αλλά η καρδιά του είναι νεκρή. Δεν είναι χαρούμενη καρδιά, δεν είναι αναπαυμένη καρδιά. Είναι μια καρδιά μπλοκαρισμένη καρδιά. Μια καρδιά που δεν έχει δύναμη μέσα τη. Μια καρδιά που δεν έχει ζωντάνια. Είναι μια καρδιά δρανοποιημένη, μελαγχολική. Γι' αυτό οι πιο μελαγχολικοί άνθρωποι ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Είναι οι πρώην έξυπνοι άνθρωποι, οι πιο μελαγχολικοί άνθρωποι. Ενώ ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι χαζό, έχει παραπάνω ελπίδε. Τι λέει, Είμαι χάλια θέα μου. Ελέησαι με, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και έρχεται ο Θεό και γαλλινεύει την ψυχή. Και αναπαύεται την ψυχή. Γι' αυτό ο πιο αποτυχημένο είσαι, πιο πολλέ ελπίδε έχει. Ξέρω αυτό τώρα που λέω, δεν θα μου το ρωτήσουν εξομολογιστή, είπατε, γιατί είναι ούτε αποτυχημένοι. <ΣΛΣ> Σκαθαλιζόμαστε. Μην το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν κουβεντιάζουμε με κανένα λογισμό μας. Και ενώνουμε, αδειάζουμε το μυαλό μας από οποιοδήποτε νόημα, οποιαδήποτε έννοια, οποιοδήποτε λογισμό, οποιαδήποτε ανάλυση. Και σαν παιδιά που δεν ξέρουμε να, να ψελίζουμε τίποτα, ζητούμε όλο σε οτιδήποτε άλλο. Αρχίζει τότε να μορφώνεται ο Λόγος του μέσα μας, μόνος Του. Καρποφορεί η γη μέσα μας, όπως το μικρό παιδάκι που δεν είχε μια μέρη Μπαμπά δώσ' μου χρήματα. Δεν έχω, σου λέει. Ο Θεός σου λέει έχω. Ανοίγει το ψυγείο, τρώει όποτε θέλει, βρίσκεται ο κρυσαπλός, δεν νοιάζεται για αρρώσεις, για θανάτους, βρίσκεται τα σπίτια, για αυτό Γιατί τίποτα. Είναι αφημένο. και έχει σιγουριά. Λοιπόν, δεν αγωνόμαστε για τη σωτηρία μα. Δεν νοιαζόμαστε για τη σωτηρία μα. Δεν μα ενδιαφέρει η σωτηρία μα. μας ενδιαφέρει ο Χριστό. Μα ενδιαφέρει να έχουμε σχέση μαζί του. Μια ψυχή που αγωνία για τη σωτηρία της και αγνοεί τον Χριστό είναι άρρωστη ψυχή. Λοιπόν, δεν έχουμε λογισμού. Ποιοι θα σωθούν, ποιοι θα χαθούν, τι κάνει ο Θεός τι δεν κάνει Δεν μα ενδιαφέρει τίποτα. Εμεί τον Χριστό θέλουμε. Α κάνει το στήρι αυτό στο κομμάτι του. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό δείχνει ότι η πεποίθησή μας είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη άσκηση. Λοιπόν, όταν συμβεί αυτό, δηλαδή όλη μας την ελπίδα την αφήνουμε στον Θεό, τι λέγει, τότε ανοίγεται η δυνατότητα της ενέργειας τη Δίας η οποία έρχεται όταν θέλει και προσλαμβάνει την προσευχή και προσευχή προσκολάται εν την καρδία. Τι λέει. Ε? και προσλαμβάνει την προσευχή και προσευχή προσκολάται εν την καρδία. Τότε, καθώς λέγουν οι γέροντες, ενώ η εξωτερική εμφάνισης φαινομενικός είναι η ίδια, η εσωτερική μας όμως κατάσταση αλλοιώθη προς λαβούσα πνευματική δύναμη. Και λέει ένα παράδειγμα. Ό,τι ελέγχθη, λέει, ανωτέρω, με την ενολόγω προσευχή, έχει σχέση και σπάσαν εκδήλωση πνευματική ζωή. Αναλογιστείτε, παράδειγμα, σχάρελή έναν θυμώδιν άνθρωπο και υποθέσατε ότι ούτω. Εζήλωσε την απαλλαγή του από το θυμό και ζήτη την απόκτηση πρώτη. Ένα θυμό τη, δηλαδή ένα παιδί πρώτο θυμό, θέλω να το διώξω να είμαι πράο. Στα σκεπτικά βιβλία υπάρχει υπόδειξη υπόδειξης περί του πώ πρέπει να οδηγείται κανεί προ τούτο, να αποκτήσει δηλαδή η πρώτη. Ο υποτιθέμενο άνθρωπο αρχίζει τον αγώνα καθ' υπόδειξη. πού θα φτάσει όμω με τα ιδεία αυτού δυνάμεις, με τις δικές του δυνάμεις έχνει πού θα φτάσει Όχι βεβαίως πέραν του κλεισίματος του στόματός του κατά την ώρα του θυμού Το πολύ που έκλεισε το στόμα του δηλαδή Και ίσως εις κάποιαν την αμετρίαση του θυμού του γενικός Ε, λίγο να μετρίασε το πολυ που κλείσει το στομα του δηλαδη και ισως εις καποιαν την αμετριαση του θυμου του γενικος ε λιγο να μετρήσει το θυμο του για το στόμα του Μέχρι και φτάνει με τις δικές του δυνάμεις Όμως την πλήρην εξάλληψη του θυμού του και την εδραίωση εν την καρδία του τη πραότητο, ουδέποτε θα φτάσει ούτω με τι δικέ του δυνάμει, με τι ιδίε του δυνάμει. Αυτή είναι η όλη η σοφή τη κοινωνική ζωή. Τούτο θα συμβεί μόνο πότε, όταν έλθει η Θεία Χάρη και φέρει ει την καρδία την πραότητα. Αλή πραότητα έχουμε εμεί με τι δικέ μα δυνάμει, και άλλη είναι η πραότητα που χαρίζει ο Θεό. Αυτό και στην προσεφή και σε όλα τα πάθη ούτως συμβαίνει και δια την εξάλληψη παντός άλλου πάθους και την απόκτηση της αντιστήχου αρετής Ιωδήποτε καρπών να ζητήσει εν την πνευματική σου ζωή αγωνίζου ζήτησον όμως μην αναμένεις από την ιδία σου προσπάθεια το παν αλλά ανάθεσον τον κόπο σου κύριων Κύριον και ο Κύριος θα δώσει καρπόν προσεύχου θέλω Αναζητώ, αλλά ζω όσων με εσύ Δια της δικαιοσύνη σου Ο Κύριος καθόρισε Χωρίς εμού ουδι να ουδέν Και τι λέει εδώ Ο νόμος αυτός είναι απαρασάλευτος Εάν ε, ερωτήσουν Εντάξει, ο νόμος αυτός είναι απαρασάλευτος χωρίς, χωρίς να δεν κάνουμε τίποτα Δεν νικούμε κανένα πάθος Πω που ξενέρω μου σένα ε, Να μην είμαστε τόσο σημαντικοί Ούτε ένα πάθος να νικήσουμε Ούτε μια ώρα την αποκτήσουμε ε. Τί είμαστε, τίποτα δεν είμαστε Και τότε τι κάνουμε Τίποτα δεν είμαστε Αλλά μπορούμε τι, να γίνουμε Χριστή; Πώς, με τη χάρη του Όχι με την παλικάρδιά μας Όσοι θέλουν με την παλικάρδιά τους Παίξαν και χάσανε Λοιπόν εάν Ή αν ερωτήσουν πρέπει να κάνω Δεν δηλαδή, αποκτήσω αυτήν ή εκείνη την αρετήν Υπάρχει μία απάντηση Να επικαλείσαι τον Κύριο Και αυτός θα αποδώσει το ετούμενον να ο λόγο της προσευχής. Επικαλούμε τον Κύριο, ζούμε τη βοήθεια Άντων. Με, για παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος έχει κάποια εξάρτηση, ας πούμε τι, το ποτό, ε? πάρουν κάποιοι που είναι αλκοολικοί. Οι παγίδα υπαγίδες να πούν, εντάξει, εγώ το ελέγχω. Βρίζεται τη βοήθεια του Θεού τουλάχιστον, πες δεν μπορώ Θεέ μου χωρίς να δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η αρχή είναι αυτή τουλάχιστον. Τουλάχιστον αυτό να πεις. Και μόνο αυτό και να μην ελευθερωθεί, τουλάχιστον γίνει το πάθο αφορμή προσευχή. Τουλάχιστον έφερε κοντά στον Θεό. Είπε, Έμαρτ, τουλάχιστον. Κατάλαβε την αδυναμία σου. Όταν λε, Εγώ τα καταφέρνω, και σκληρό καρδό γίνεσαι ενώπιον του άλλου. Ε, εγώ τα καταφέρνω και εσύ δεν μπορεί. Εσύ φταί που είσαι έτσι, λέει. Και κατακρίνει. Αν όμω λέω, Θεέ μου, δεν μπορώ, ελεησέ με, τότε είμαι πιο φλαχνικό άλλου. Όπω δεν μπορώ εγώ, κι άλλο δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου. Α είμαι πιο επίκη, άνθρωπος είναι αυτό, το καταλαβαίνει. Αν όμω πιστεύει στις δικέ σου δυνάμει, τότε είσαι πιο απαιτητικό και σκληρό στου άλλου ανθρώπου. Αν καταλαβαίνει όμω, δεν γίνεται στις τι δικέ σου δυνάμει, τότε έχει ε, άλλο ήθο. Φανταστείτε, ένα γονιό, ο οποίο είναι προσωπικά συντετριμένο, καθημερινά ζητή των θεών, και παλεύει αυτή τη σχέση και συντρίβεται. Τι ήθο στην οικογένεια για πες, τι θα βγάλει. Είδο μπορεί να βγάλει ένα άνθρωπο στυντριμένο, ο οποίο γεύεται την αγάπη του Θεού και τη χάνει και παλεύει για αυτήν την χαρία και συντρίβει. Καταλαβαίνει τα χάλια του και ξέρει το μέτρο του πώ θα συμπροσεγγίσει το σύντροφο του και τα παιδιά του και όλο τον κόσμο. Πώ, πώ. Δεν θέλουμε διδασκάλου να μα πουν, να φερθούμε. Αν εγώ δεν είμαι στυντριμένο, εκατό παιδαγωγή και να με φορτώσω το κεφάλι, υπάρχουν πολλέ περιπτώσει που η γυναίκα ω πιο ευαίσθητη μοιάζει για τα παιδιά, για τη σχέση τη, είναι πιο χαβαλέ. Και θεωρεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει γυναίκα. Πάμε σε κάποια συζήτηση που κάνει ψυχολόγο. Μόλι ακούει ψυχολόγο, ο άντρα τρελαίνεται. Σου λέει τι τρελώσει είμαι. Μου <laughs> κάνει κομμάτι ψυχολόγο, δεν μπορεί να κάνει στην οικογένειά μου. Ξύλο θέλουν και αυτό είναι. Δώσε δύο χαστούκια, δώσε δύο απειλέ, βάλε πέντε χρήματα και λύθηκε το πρόβλημα. Του γι' αυτό γίνει αυτό όμω και ο ψυχολόγο πραγματικά τι να του πει. Αν άνθρωπο δεν έχει εσωτερικά συνέστηση του μέτρου του, τη αδυναμίας του, δηλαδή ο άνθρωπο που δεν είναι συντετριμένο δεν μπορεί να είναι σπλαχνικό άνθρωπο. Σκληρόκαρδο, ξενέρωτο είναι. Ο άνθρωπο ο οποίο είναι συντετριμένο και ζει το έλεο του Θεού, γίνεται ευαίσθητο άνθρωπος, πλαχνικός, δεν έχει κατανόηση, ακούει, αντιλαμβάνεται. Και τότε μπορεί να αντιληφθεί. Και τότε έχει τη διάκριση. Και τι είναι η να βρει το μέτρο του καθενός και να μην είναι αδιάκριτα σκληρό, ούτε αδιάκριτα επί Συγνώμη, Συγγνώμη, εμού, μου, δίναστε τι είναι ο Γιάννη, ακόμη και τη γένωση Πολύ Πολύ Πολλοί μαθηματικές ερωτήσεις. Συγγνώμη. Πολύ μαθηματικές. Θε μου βοήθησε με να έχω κένωση. Τι να σου πω τώρα. <καιρδιά> είναι ο πυρήνας το κέντρο της υπάρξεώς μας ο πυρήνας της ψυχής μας που είναι και το συνέστημά μας και είναι ο νους μας είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας και ο νους και η καρδιά και το συνέστημα, τα πάντα είναι εσωτερική μα μας διάθεση, είναι η ελευθερία μας είναι το πρόσωπό μας Πέρσι η ώρα Όχι, να είστε καλά Αν θέλει ο Θεός την επόμενη Δευτέρα